Λέγεται... Έλα, γυρίσατε. Γυρίσαμε. Ναι, γυρίσαμε. Καλώς τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καλώς μας. Καλώς μας, λοιπόν. Ναι, μας λείψατε πάρα πολύ. Αχ, αυτά, αυτά, αυτά δεν μπορώ, τα ψεύτικα. Όχι ρε, αλήθεια σου λέω. Δεν νομίζω Εντά. ότι σας έλειψα στα σας, βασικά. Εντάξει, τι, τι πρέπει δηλαδή να σου υποσχεθώ για να κατέβει κάτω στην πάτρα να κάνει καμιά παράσταση. Α, την πάτρα σου έχω παρμένο. Στην Λε, πάτρα? Α, πα, παππακή έχει τον κομμουνισμό. Πώ να έρθω. Εντάξει, το παρά. Περνάει καταρχά, <σχερνά> δεν ξέρω τα σύνορα τι είναι. Δεν ξέρω. Ε, δεν ξέρω, ο Πελετίδη, αν έχει βάλει κάρτα ακόμα. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν για σένα. Τι ήθελα να πω, ε, μπορώ να πω ένα ευχαριστώ. Σε κάποιον. Σε ποιον. Την Πέμπτη, mm. μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Μίκη έβγαλε το πιάνο του ο κ. Κωνσταντιώτη με την παρέα του στα ψιλαλόνια στην Πάτρα και κάνανε κάτι πάρα πολύ μοναδικό για να τον αποχαιρετήσουν. Και κατάφεραν να ενώσουν και πάρα πολύ κόσμο που θέλανε να πούνε ένα αντίο ή να τραγουδήσουν ένα τραγούδι στη μνήμη του. Τον ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Ήταν πραγματικά. Ε, ένα σημείο συνάντησης και τι να πω και μια ελπίδα ότι αν ο θάνατο του Μίκη μας ε, έβγαλε στη πλατεία για να τον θυμηθούμε ίσως και μας βγάλει στο δρόμο για να διεκδικήσουμε μερικά πράγματα Άντε, Να δούμε Oh, Καλό στο το κορίτσι ε, Δεν κατάλαβα Τι κορίτσι δεν... Αυτά είναι αφενός εξιστικά αφετέρου μισογενικά Φιλάρακη είχα ετοιμάσει πολλά να σου πω Αλλά μας γαμπ***σατε πάλι εσύ κι ο άλλος ο πούστης, Να πούμε από μέσα μας γαμπ***σατε την ψυχολογία ε, Γι' αυτό Ως Θα σου πω το εξή αυτό Πρόσεξε ε, το εξή αυτό ε, <laughs> ε, βα... Έχω κάνει τώρα ένα ντοκτορά να πούμε Λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ Γιατί για άλλη μια φορά επιβεβαιώνετε την επιλογή μου Να σας ακούω φα για πάνω από 20 χρόνια και επιβεβαιώνει σχεδόν συνακροατή που είχε πει εκείνο το ωραίο ο θύμιο έχει μια γλώσσα, αλλά θα συμπληρώσω και ένα μυαλό που τσακίζει κόκαλα και επειδή είσαι φιλαράκι του ισχύει το ίδιο και για σένα γιατί δείξε μου το φίλο σου, δεν λένε Λένε διάφορες Σ αγαπάω φιλαράκι, καλώς ήρθες, θα τα πούμε από αύριο έλα Αποστολή, καλώς μίξαμε βλέπω ξανά, ο ναυτικό είμαι... Αχ, ναύτη, στο. ναύτη! Να σου πω! Την πουνάτσα, ε. την πουνάτσα πρόσεχε! Ε, κουνά η βάρκα σήμερα. Κουνάει η βάρκα? Μα κάποιο είναι μέσα Τον του πάντα τον βάρκα. Μήπως εσύ! Μέσα μου. Τίπω δεν κουνάει η βάρκα, μήπω εσύ κουνα. Όχι, όχι κουνά η βάρκα και η σειρά μου στο βαρέλι σήμερα. Τι να κάνω. Λοιπόν, τι να κάνω. Δεν ξέρει το βαρέλι. Ξέρω την το βαρέλι. Λοιπόν. Το βαρέλι με την Κλοριχ, αυτό δε. Πράγω, ναι, ναι, ναι αυτό, με την τριπούλα. Να σου πω, ένα σχόλιο έχω, από τα τρία μεγάλα του λάθι, μια και λέμε για το Θεβράκι αυτέ τι μέρε. Το πιο εύκολο να συγχωρήσω και το πιο αυτό που με πήραξε περισσότερο μάλλον. Και αυτό που συγχωρούσα και πιο εύκολα ήταν το τελευταίο. Η συγκέντρωση αυτό το σύνταγμα. Υσω γιατί ήταν υλική. Γιατί όλα αυτά, ξέρει, κάπου έρχεσαι λαβριντικά. Το άλλο ήταν σε ηλικία που μπορούσε να... και σωματικά και πνευματικά να το διαχειριστεί. Οπότε από τα τρία τουλάθη αυτά, μιλάω για το Καραμαλίση τάγκ, μιλάω για το 89 που συμπορεύτηκε με το μισοτάκι, και για τώρα, αυτό ήταν το πιο εύκολο να συγχωρήσω. Μάλιστα. Και κάθε εγώ... περίπτωση, στο τέλο το έργο μένει. Η θεότητα πάντα νικάει τη θνητότητα. Ναι. Και το έργο ήταν η θεότητα. Λοιπόν, άντια, μαζέψτε πέρα, τώρα ροκισί. Άντια, καλά τα λέμε. Έλα, ρε. Καλημέρα. Τι να τώρα, Τρέχω πέσει με το λόγο του Αυτό Όταν το του Μίκη, το, το μόνο με τον πατέρα. Έφυγε ένα, και ένα από μέσα ο χαμάτησα, γιατί δεν μπορούσα να και τον Και Ήταν φοβερή αυτή η άνθρωπη. Ναι, αποσχόλη. Τι κάνει, αγάπη μου. Καλά, εσύ. Καλά, καλή σε ζώ να έχει. Να είσαι καλά, και εσύ κάθε καλό, εύχομαι. Με ένα καλό παιδί. Ε, ναι, ε, είμαι παντρεμένη. Δυστυχώ είμαι μεγάλη. Δεν είμαι από αυτέ που θέλει. Ωραία, με ένα καλό παιδί που σου λέω. Άσε τα είμαι παντρεμένη. Τα ξέρω Α, αυτά και από αλλού. Μόνο με σένα θα τον κεράτονα. Εγώ είμαι το καλό παιδί. Α, μπράβο, ωραία. Το βρήκαμε, το βρήκαμε, τέλεια. Έλα, όπως καλή αρχή. Έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σου πω καθηματικό για μένα, που τώρα ακούω την εκπομπή. Πάω να κάνω το ταξίδι του Μέλτος με τη γυναίκα μου και mm. με έχετε κάνει τεκλέο. Καλησπέρα, ωραίο ταξίδι θα περάσετε. Ωραία, ωραία, ναι. Ε, από, δεν ξέρω, είναι χαρά, είναι λύπη, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, ας τα όλοι αριστεροί. Πάντως, καλό να ξεκινάτε το ταξίδι με κλάματα. Θα είστε πιο εί <laughs> Ναι, ναι, Σοβαρά σημαντική. το λέω τώρα, ε. <χαλήσι> πού πάτε ταξίδι Πάμε στην Πάργα Α, θα πέσουν και άλλα κλάματα, κατάλαβα Στην Μιζέρια τύπονης Στη φθήνια, κατάλαβα, δεν πειράζει, να είσαι καλά, να σε καλά και εσύ... Μια πράγα δεν μπορούσε, Πάργα, γύφτο Τόσα λεφτά πήρατε από το γάμο Σοστό, Σωστό, σωστό, ήταν κλειστός, είχαμε κόμπη Ναι, ναι, ξέρω Μια χαρά επιτρέπει ότι πτήσεις Έχεις δικαιολογίες, έχω πει και εγώ, άστο Ναι, ναι, ναι Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάς τι άτρελο, γιατί με βλέπετε να κλείω να πονώ, και να γελώ, και να Παρακαλώ, αρχίσαμε πάλι τι καθυστερήσει. Καλή σεζόν! Να σε καλά! Αυτό να μην το ξανακάνετε. Γιατί? Δεν πήγαμε διακοπέ, δηλαδή είμαστε εδώ και περιμέναμε πώ και πώ να γυρίσετε. Οι μαρτέ είμαστε που δεν πήγαμε διακοπέ. Γι' αυτό το λόγο δεν πήγατε και να γυρίσουμε εμεί, <ΚΚΚΚ> Ναι. Δεν αφήνει οι έχω, έχω πει κι εγώ <ΚΚΚΚΚ> μαρτέ. <ματίες. ΚΚΚΚΚΚ> <ΚΚΚΚΚ> και ο πρωθυπουργό, δηλαδή, τι ήταν που δεν πήγε κι αυτό. Ντολμαδάκια. Εν πάση εγώ έχω μια ερώτηση απορία. Ε, άκουσα ότι θα δικαστεί ο διγός που σκότωσε τον Ιάσονα έξω από τη Βουλή ναι. Φόνος εξαμελίας Ωραία μέχρι εδώ Το δέχομαι Το ότι τον εγκατέλειψε Και σκώθηκε και έφυγε Αυτό τι είναι Μήπως ο διγός τον εξαφανίζαν άρων άρων γιατί κάποιον είχε μέσα Δεν τα ξέρω αυτά Αυτά τώρα είναι Έχει. συνωμοσιολογικά Τώρα έλα να πλέξω μπράβο, Το ήθελα να ακούσω ρεγαμότο Τέλος πάντων καλή σεζόν σας εύχομαι yeah. και καλή αρχή! Αποστολή Ναι Θα γίνεις δικιά μου το πριν έτσι νύστα Αχ, θα γίνω Υπέροχα Να τραγουδάμε μαζί Όμορφη κόλλη Κόλλη Κόλλη Για να γύρω δικιά σου που έρθει η νύχτα πρέπει να τραγουδάμε όμορφη κόλλη. Πρόλαβα για τα τέτοια γεύμα. Με δουλεύει. Ούτε για τι, Μα παίρνει μετά από ένα τέταρτο για να προλάβει τι. Πρέπει πήραμε το που είπατε τώρα, έπαιρνα, έπαιρνα, έπαιρνα. Ξανά, έπαιρνα, ξανά. Τι προλάβανε άλλοι. Ήταν άλλοι καλύτεροι από σένα. Δεν ήταν καλύτεροι, δεν ήταν πιο τυχεροί. Ελά, δεν πειράζει, δώσε 15 ευρώ 아이συχτή. Θα τα δώσω, θα τα δώσω. Σε σένα θα δει να τα διπλά. Έλα, αποστέλι μου. Έλα, μάνα μου. Ε, εδώ πογόνη. Μπατσι γουρούνια δολοφόνη διαχρονικό, πιάνει. Έτω. Δεν θα έρθεις Γιάννενα για καμιά παράσταση ή στα τέτοια σου μας έχεις Στα Γιάννενα, όχι δεν έχει να κάνει, αν με καλέσετε θα έρθω Αν σε καλέσουμε, σε καλούμε Έρχομαι, <χωρίζει> όρσε Να σου πω, ε, πότε σκοπεύετε να γυρίσετε από τις διακοπές σας Τώρα γυρίσαμε, είμαστε στο μετά. Αρχέ Σεπτέμβρη αρχίζουν τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Αδείον. Ωρε, πω οι άδειε. Ναι, αγάπη μου, να γυρίζει λίγο πιο νωρίς γιατί θα έχουμε και εκλογούλε. Τα 150 άρια σημαίνει εκλογή. Ε, και μα χαλάσει και τι διακοπέ ο Μαρκα. Θέλουμε το θύμιο να μα δώσει καθοδήγηση. Μόνο αυτός ξέρει τι να ψηφίσουμε. Απλά ανησυχώ με αυτά τα 150 άρια νωρί τα έδωσε σε σχέση με τι εκλογέ. Φοβάμαι θα, θα ξεχαστούν και πρέπει να ξαναδώσει. Θα ξαναδώσει, λίγα ψηλά τα έχει Να ξαναδώσει! Άντε τα επόμενα για σούπερ μάρκετ. Έτσι. Να, πάρει, Έτσι. να πάρεις κλωρίνα, να πίνει να μην κολλά τον ιό. Έλα γάγια, γάγια. Καλώ ήρθατε, αγορίνα μου, άμορφη. Αχ, καλώ σα βρήκαμε. Γεια σα, γεια σα. Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, Μανάρι μου. Να μου. Τίποτα πίσω από εκείνα που είπε τότε για το Μη και που βγήκε με του φασίστε. Γιατί προχθέ το βράδυ τα είπα εγώ και στην κόρη. Το διασύρετε λογιά άλλη μία φορά τον άνθρωπο και νεκρό. Δεν τον αφήνετε να τα φύγει. λέει, κοίταξε να δει πεθαμένοι, δεν έχουν λέει επιθυμίε, σε ζωντανή έχει. Όταν έκανε τι επιθυμίε του, όταν τι άφησε, ήταν ζωντανό. Θα τα ξαναπούμε έτσι, σα αγα αγαπώ, καλώ ήρθατε, καλή σεζόν και όλα τα καλά γου. Τα ξέρω αυτά κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ελά, γι' Καλή σεζόν, έρχομαι και πρόσεξε με. Εύχομαι να πα στη Μενεγάκη και να σου πιάσει το ποπουδάκι. Περίεργη ευχή, ωστόσο όχι κακή. δεν είναι κακή, κατάλαβε τι εννοώ εγώ. Κατάλαβε. Κατά, το... το πιάσα, έλα τώρα, εντάξει. Σοπιανή, σοπιανή. Να σου πω κάτι, Ρεσί. Πόσα λεφτά χρωστάω έχω στην τράπεζα. Πόσα? 14 χιλιάρικα. Και είμαι στον Τηρεσία. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πάω στον Κοτσόβο να πάρω <συγκλή> και δεν μπορώ, είμαι στον Τηρεσία. Πόσα χρωστάει η οικογένεια, Μητσοτάκη. και η μαζί και οι δύο. Πόσα! 1,5 εκατομμύριο! Έλα, καλέ τώρα. Καρχά, μην μπερδεύουμε την πούρτσα με τη φούρτσα. Ε, σωστό και αν μπερδεύει την πούρτσα με τη φούρτσα, και αχτένισε θα θαμήνι και αγάπητο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η οικογένεια με ζωτάκι δεν πρέπει να είναι στον Τηρεσία, εντάξει. Άντε, Βεσαιρέμο, Αντώνης Ρέμος γεια. Αποστολή, καλημέρα! Έλα. Έλα, καλημέρα, ωραία. Καλημέρα! Ο, ο Ζακηφινό. Α, ο ένα πόδι τάφο, κατάλαβα, έλα. Υπάρχω. Τόσο υπάρχει, θα υπάρχω. Σκλάβα της ζωής σου θα έχω κι ας βαβίσουμε σε βρώμους χωριστούς. Ναι και η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Αυτοί το έχουν εκπαραχέσει μου παιδί mm. και είναι σοβαρή η βουλακία τους. Πάω. Ότι οτι βλαγκία δεν είναι σοβαρή πάνω του. Καθυστερούμε τη ζωή. Με τι απλώ δεν τη σταματάμε, Λοιπόν. Ουρήρα. Ακούς και λίγο το ραδιόφωνο παράλληλα. Κατάλαβα. συμμετέχεις και στο τηλέφωνο. Καλά πάει αυτό. Ναι, τι να κάνεις. Καλά κάνει, καλά κάνει. Δεν και να επικοινωνήσουμε κιόλα. Υπάρχει λόγο. Σα λέει ο καθένα τα δικά του. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Άντε, γεια. Λατρεία, καλώ ήρθατε. Τι κάνει, καλώ σα βρήκαμε. Καλά είμαι. Πρόλεπε φέτο να πάω στη Βόρεια Αδία. Ναι, καλά, εκεί ήμουν όλη ώρα. προ -πυρκαγιών. Και μετά. Α, και μετά. Εγώ δυστυχώ δεν έχω πρόλεπε να πάω στη βορεια. Αδία, έχω πάει μόνο στη Νότια και δυστυχώ. Και δεν θα πα. Ο... Δε θα... Μάλλον δεν θα πα. Μποτε... Θα πα, αλλά δεν θα δει αυτό που είχε στο μυαλό σου. Μια που υπήρχε, ακριβώ. Θα τη περίπου σαν τη Νότια. Η Νότια έχει ανεμογεννήτριε και ένα μεγάλο μέρο τη έχει καεί πριν από χρόνια. Το ίδιο λέμε. <Συκλή> Λοιπόν στην εκπομπή της 8 η Ιουνίου Στο πρώτο μέρος του λαού Ένας ακροατής κάνει μια πολύ σημαντική επισήμανση Τι, <Τι> Ένα παράδειγμα εγκληματικότητας Είναι ο νόμος για τις πυρκαλιές Από πρόθεση που αν δεν υπάρχει Ανθρώπινο θύμα είναι πλημέλημα Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή αυτό Ο νόμος για τη τιμωρία εντριστών έχει αλλάξει από κακούργημα, έχει γίνει πλημέλημα όταν δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Μήπω τώρα εξηγείται η αιμονή τη κυβέρνηση για εκενώσει περιοχών, ε, Ναι, ναι. Μην πάνε και για κακούργημα οι δικοί του, να πάνε για πλημέλημα. Ακριβώ. Mm. Το αφιέρωμα στο Μίκι είναι εξαιρετικό. Αυτό ο θύμιο δεν υποφέρεται πια. Όλα μα κάνει και τουρκώνουμε και μα παίρνει τα ζουνιά. Και δεν θέλετε και πολύ. Ναι, μου και αυτό και το κάνει επάγγελμα. Κατάλαβε. <Συλίου>